Το συμπαθητικό του πρόσωπο κομμάτιο χρώ Τα καστανά του μάτια σαν κομμένα 25 ετών πλην μοιάζει μάλλον 20 Με κάτι καλλιτεχνικό στον τύσιμό του Τίποτε χρώμα της κραβάτας, σχήμα του κολάρου Ας κόπος περπατεί μες στην οδό Ακόμη σαν υπνοτισμένο από την άνομη ηδονή από την πολύ άνομη που απέκτησε.